Στοιχείο 14-23. Τι καθιστά τον άνθρωπο να κάθαρτον. 14. Και αφού προσεκάλεσαν όλων των λαών, τους είπεν, Ακούσατε όλοι αυτό που θα είπα και προσέξατε να το καταλάβετε. 15. Δεν υπάρχει τίποτε από όσα παίρνει απ' έξω ο άνθρωπο και εισάγει μέσα του δια της τροφής, το οποίο μπορεί να τον κάμει βέβαιλον και θρησκευτικό ακάθαρτον. Αλλά εκείνα που βγαίνουν από αυτόν και τη μολυσμένη καρδία του, εκείνα είναι που κάνουν τον άνθρωπο ανακάθαρτον και βέβηλον. 16. Όποιο έχει φωτισμένο νουν και αυτιά πνευματικά, που ακούν με ενδιαφέρον και συγχρόνω κατανοούν αυτά που λέγω, α ακούει. 17. Και όταν έφυγεν από το πλήθο και βίκαινε στο σπίτι, τον υρώτησαν οι μαθητέ την σημασία του ασαφού και δυσκολονοή του λόγου που είπε. 18. Και αυτού. Έτσι σαν το πολύ πλήθος είστε κι εσείς ανίκανοι να εννοήσετε την αλήθεια που είπα Δεν καταλαβαίνετε ακόμη ότι κάθε τι που απ' έξω εισάγεται δια του στόματος μέσα στον άνθρωπο Δεν μπορεί να τον μολύνει και να τον κάνει βέβηλον θρησκευτικός. 19. Δεν μπορεί δε να τον κάνει βέβηλον διότι δεν πηγαίνει τούτο μέσα στην καρδία και των εσωτερικών άνθρωπον αλλά πηγαίνει στην κοιλίαν και το περιτών και άχρηστο μέρος του φαγητού, αποβάλλεται στον κοπρόνα και έτσι αφήνει καθαρά όλα τα φαγητά που συνεκράτησε ο οργανισμός. 20. Έλεγε δε ότι εκείνο που βγαίνει έξω από το εσωτερικό του ανθρώπου, εκείνο μολύνει και κάνει βέβηλον των άνθρωπων. 21. Διότι από μέσα από την καρδία των ανθρώπων βγαίνουν κακές σκέψεις και αποφάσεις, Μυχίε, πορνεῖε, φόνη... 22. Κλοπέ, παντός είδους αδικίε που προέρχονται εκ της πλεονεξίας, μοχθηρία και κακίε, απάτε, ηθική παραλυσία και ακράτεια, μάτι φθονερών και κακών, βλασφημία, υπερηφάνεια, τρέλα και αμυαλωσύνη που την γεννά ο σκοτισμός της αμαρτίας. 23. Όλα αυτά τα κακά βγαίνουν από μέσα, διότι στην καρδία καταρχά φυτρώνουν ω λογισμοί και επιθυμίες και αποφάσεις και αυτά κάνουν ακάθαρτον τον άνθρωπον.